Και τα χάλια του έχει, όχι μειώσει. Είναι σαν να παίρνει ένα κουλούρι. Όταν σε δύο άτομα και παίρνει 450 ευρώ, είναι το χειρότερο. Έχουμε μείωση. Μείωση 20 ευρώ. Κοίταξε, έπαιρνε 920 τόσο και τώρα του βάλανε 6,787. Τι είναι αυτό. Δώσανε μόνο, λέει, τη βασική. Αλλά και αυτή δεν ήταν σωστή. Λείπει ένα δεκάρικο από τη βασική. Και λείπει και το. Έκα στέλνει όλο. 173 ευρώ. Εγώ παίρνω 660 α πούμε και σήμερα βρήκα 498. Έχουμε δει περικοπέ στη συντάξη μα. Λυπάμαι πάρα πολύ γιατί δυστυχώ δεν μπορούμε να ζήσουμε με αυτή τη χαμηλή σύνταξη που μα έχει κάνει όλη αυτή η κατάσταση. 42 ευρώ μου κόψανε που να του κοπούν οι ώρε του. Δεν είπε οι 42 ώρες τους να του κοπούν οι ώρες του γενικώς, γενικώς μπορεί γενικώς. και παραπάνω. Είναι κάποιοι συνταξιούχοι οι οποίοι πολύ χαρούμενοι πήγαν χθε στα ATMs και. Capital control είχαν πάλι. Όχι, Περίπου. άλλο control, κάτι άλλο καινούριο είναι yeah. αυτό. Ναι, μεν λέει η κυβέρνηση ότι σε κάποιου από αυτού θα μπουν την Δευτέρα. Αλλά αυτά που λέει η κυβέρνηση μέχρι τώρα δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Γίνονται τα αντίθετα. Και όσο να είναι, τρομάζει ο άλλο. Γιατί χωρίς τη σύνταξη, τι θα μπει τη Δευτέρα, Κάτσε να δούμε. Αλλά και τα υπάρχοντα είναι κομμένα, όπω ακούσαμε και από τον κύριο. Ναι. Γι' αυτό λοιπόν και η κυρία 42 να είναι οι ώρε του. Καλά, έχουν γίνει κάποια. Δηλαδή έχει έρθει καλοκαίρι, ξημέρα ναι, σε ημέρα. Δηλαδή, Μα γι' αυτό γίνει... τα κάνει αυτά η κυβέρνηση, να του κρατάει σε γρήγορση. Ενώ οι τα έχει όλα στο χέρι, ατονεί. Και πεταμένα, και πεταμένα λεφτά τώρα μεταξύ μα. Το έχουμε ξαναπεί. μεταξύ μα το έχουμε πει εδώ ε. ότι είναι πεταμένα όντω. Είναι το επόμενο επιχείρημα. Δηλαδή τώρα. είναι οι οικονομολόγοι ξέρουν να χειριστούν τα χρήματα. Όχι, η βέβαια. κυβέρνηση ξέρει που είναι καλύτερο να πάνε. Και του τελειώνουν με το που του τα δίνει, του τελειώνουν αμέσω οι άχρηστοι. Κάτι δεν κάνουν καλά. Προφανώ δεν κάνουν καλά. Τι τα δέστα φάρμακα. Τα φάρμακα κάνουν κακό. Έχουμε φτάσει να ζουν 100 χρόνια και δεν βγαίνει, αφού δεν έχεις δουλειά να δουλέψει ο κόσμος, δεν γίνεται μάνα μου αυξάνεται το προσδόκιμο χωρίς να βγαίνει το όλα κράτος όλα αυτά που λέμε εδώ είναι επιχειρήματα όταν πάρουν θα Ό τα ακούσουν έχουν, έχουν ακουστεί και θα ακουστούν ναι. και από αριστερούς και από ε, δεξιούς κάπως έτσι είπαμε χρόνια πολλά από είναι εσύ. γιορτή σήμερα Α, είπαμε Ωραία, να ξεκινήσουμε ε, εντάξει δεν πειράζει Αυτά τα χριστιανικά ήθη και τα λοιπά. Δεν σημασία. Τα χριστιανικά το δώρο, το θέλω μου. Ναι, τα θέλουμε για, για εμπορικού λόγου, γιατί όχι. Mm. Mm. Δώσ' μου το δώρο. <laughs> <laughs> δώσ μου, δώσ μου, τί, oh, όχι σαν την Οένα. <laughs> <laughs> μου κατεβάζει τον κόλο σαν την Οένα, μου δίνει το μουστάκι του. <laughs> <laughs> ε, μα, Σε <laughs> θέλω μουστάκι εκεί, αγάπη μου. Είναι μουστακλή, εκεί ο Μάριο. Μα δεν θέλω το μουστάκι. Ο Μάριο είναι μουστακλή, εκεί ακριβώ. τα φιλιά κορίτσια. Ναι, ναι, ναι. Ένα κραγιόνιμο ολόκληρο σήμερα. Από πάνω Είναι και το δικό σου. Είναι και, το είναι και τα ξένα και έχει γίνει σαν γκλόουν. Ναι, δηλαδή πάνε... το σαν το παρταλό κατσίκι α πούμε. Λιπ, -κλώσ. Λίπ γκλό, κάποιοι λίπ, κάποιοι για να επανέλθουμε <σο> με τη χαρμόσυνη αυτή ατμόσφαιρα, να θυμηθούμε τι δεν θα γινόταν. Και την αυθόρμητη. Τι δεν θα γινόταν. Και βεβαίω, μην μου επαναλάβετε, περί τη περιβόητη εγγύηση των αξιοπρεπών συντάξεων. Διότι θα αναρωτηθώ πόσο κάνει επιτέλου η αξιοπρέπεια σε αυτόν τον τόπο. Πόσο κοστίζει. 360 ευρώ. 360 ευρώ κοστίζει για αξιοπρέπεια. Είναι ηρωνία ότι το κεντρικό επιχείρημα είναι ότι αν δεν τα κάνουμε όλα αυτά δεν θα έχουμε συντάξει. Είναι ηρωνία να προχωράτε σε αυτέ τι επιλογέ στο όνομα τη διασφάλισης βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματο. Διότι τι βιωσιμότητα μπορεί να υπάρξει όταν θα έχουμε συντάξει. Μπορούμε να έχουμε ασφαλιστικό σύστημα χωρί συντάξει. Όσο μου αρέσει όταν τα λέει αυτά τα σωστά. Να δίνει και τα, τα απαντήσει όμω. Θέλει τα ερωτήματα, απ' τα και την απάντηση. παλιά, είναι το παρελθόντο. Αλλά ναι, ο, τα έλεγε καλά τότε. Δηλαδή έκανε ωραίε διαπιστώσει. Και όταν λέει 360 ευρώ αξιοπρέπει ενώ τώρα το έχει παγιώσει. 384 είναι με τον νέο νόμο. Αλλά με όλα αυτά που συμβαίνουν, 20 πάνω, 20 κάτω, ούτε αξιοπρεπή είναι κάποιο που παίρνει 380, ούτε και 680 δεν ζει αξιοπρεπώ με όλα αυτά που συμβαίνουν. Απλά υπάρχει στα δύο σου πόδια για να. Συνεχίσει να βλέπει το φω του ήλιου. Να καταλήξουμε ότι δεν χρειάζεται η αξιοπρέπεια πια. Δεν κοστολογείται και δεν χρειάζεται. Έτσι κι αλλιώ έχουν καταλήξει άλλοι ότι δεν χρειάζεται η αξιοπρέπεια. Ακούγα χτε πληροφορητικά, διάβασα τι δηλώσει Σόιμπλε για την Πορτογαλία. Θυμάσαι που είχε βγει mm. η Πορτογαλία από τα μνημόνια. Ναι, ναι, ναι. ναι έχουν κάτι ντράβαλα παλαικύ και λέει ο Σόιμπλε: Αν δεν τα κάνετε, ξανά πρόγραμμα. Ωραία. Δεν λέω τι λέει για τη Βρετανία, γρήγορα και τα λοιπά. Και παίζει ένα θέμα με την Ιταλία γιατί προσπαθεί ο ρέντ εκεί να τονώσει τις τράπεζές του οι οποίες και αυτός. καταραίουν και Κοίτα εκεί οι τράπεζες δείσαι. σε ένα θέμα και του λέει η Μέρκελ όχι δεν θα κάνουμε αυτά. Δεν θα, τα, θα γίνει με εσωτερικό τρόπο δηλαδή bail είναι πως το λένε κούρεμα. Και έτσι να είναι και ο Ρέντσι για τέτοια. Τι αλλά ίσω. Εντάξει, όμω θέλω να πω ότι το, το κουνάνε λίγο το πλαίσιο. Δεν είναι τώρα παντού όλοι το ίδιο. Λίγο διαφορετικό στον ένα, λίγο στο άλλο. ίδια βάση. κοινή συνισταμένη. ίδια, ναι. <laughs> τα κεφάλια μέσα και δεν είναι. τα κεφάλια κομμένα. δια κεφάλια θα κοπούν, αλλά με άλλου τρόπου. Ε, ναι, να μείνουμε λίγο στη συντάξη. Γιατί η συνταξιούχη όταν βλέπει. Εδώ, συνταξιούχοι... Εδώ μίνανε οι συνταξιούχοι που δεν. τη σύνταξη μείνανε σχεδόν στον Στο ακόμη και αν του πει θα τα πάρει σε τρει μέρε, δεν μπορεί να το επεξεργαστεί αυτό. Νιώθει την ανασφάλεια τη κατοχή. Του βγαίνουν όλα μαζί τα σύνδρομα Λογικό. και τα συνδρώματα που λέγαμε. Αλλά μείνετε ήσυχοι, δεν πρόκειται να περικοπεί καθόλου η σύνταξή σα. Και σήμερα με το ασφαλιστικό νομοσχέδιο πειρούμε μία βασική μας δέσμευση Να προχωρήσουμε σε αυτή την αναγκαία μεταρρύθμιση για το ασφαλιστικό σύστημα χωρίς να μειώσουμε ούτε ένα ευρώ κύριε συντάξει και χωρίς να επιβαρύνουμε για 13η συνεχή φορά τη συνδρυπτική πλειοψηφία των συνταξιούχων Αυτό δεσμευτήκαμε το Σεπτέμβρη και αυτό καταφέραμε μετά από δύσκολη και σκληρή μάχη και διαπραγμάτευση ναι. Έχουν γίνει κάτι περικοπούλε, το είπε και ο κύριο πριν. 10 ευρώ από εδώ, 10 ευρώ από εκεί. Τι είναι αυτά, Τίποτα. Ναι, ψηλάτρο με 10 ευρώ τι κάνει, Τίποτα δεν κάνει. Πια. Τίποτα. Μπορμουάρνε. Το ταξίδι δεν σου πάει κάτω από 10. Όχι, ναι. ανάλογο που θα πα. Πού πάει στη μικρή διαδρομή θα πα. Οι περισσότεροι αυτή τη διαδρομή. Μπαίνει μέσα να το ευχαριστήσει, να κάνει μια κόρη. Όχι, δεν το ευχαριστήσει ούτε. τη μικρή διαδρομή περισσότερο περισσότεροι. Ξαναγυρίζουν στην πιάτσα οι ταξιτζίτε. Άντε πάλι 8-10 στη σειρά. Έχουν και αυτοί τα δικά του. Άλλη μια διαβεβαίωση ότι όλα θα πάνε καλά με τι συντάξει. Δεν πρόκειται εμείς να συμφωνήσουμε σε περικοπέ μισθών και συντάξεων. Δεν πρόκειται εμείς να συμφωνήσουμε στην υλοποίηση κανένας ηφαισιακού μέτρου. Και αυτή είναι η τελευταία μας λέξη. Τρικιδράγκα, τρικιδράγκα, και αυτή είναι η τελευταία μας λέξη. Τρικιδράγκα, τρικιδράγκα, γεια σου καραγιός η μαγκά. Και αυτή είναι η τελευταία μας λέξη. Και είναι λέξη που υπόδινεται καθαρά, ξάστερα, μέσα στο Εθνικό Κοινοβούλιο, μπροστά στον ελληνικό λαό. Σου, καραγιο, καθαρά, ξάστερα, έχει κοπεί το ΕΚΑΣ, αλλά δεν έχει σημασία. Δεν είναι σύνταξη το ΕΚΑΣ, το ΕΚΑΣ είναι ΕΚΑΣ. ΕΚΑΣ Αλλιώ Αλλιώς Εκάσινε. οι μένουν, δεν έχουν περικοπή, Στα Ευρώπη μένουν Ευρώπη. Μένουν, ε, αυτό ακριβώ. Έχουν Ευρώπη. περικοπή επειδή μείναν Ευρώπη. Αυτό είναι ο πυρήνα, να μην το ξεχνάμε και να το θυμόμαστε. Θα σου κάνουμε δώρο τώρα. Αχ, Τίκελ, τι είναι. Κάτι Ένα καλό? τραγούδι, τίποτα. Το ξέρει το τραγούδι. Απλά τόλμησα. Έτσι κι αλλιώ είναι. Διασκευή τη διασκευή στο τραγούδι. Ναι. Το μεροπλάνα με και βαπόρια. Ξέρετε ποια εκτέλεση είναι αυτή. Αυτή με του πολλού, Σαββόπουλο και όλοι αυτοί, μαζί. Ναι, ναι, ναι, όχι το πλήρε γιατί το πλήρε είναι 8 λεπτά, δεν μα παίρνει. Από που, από το, το ελληνικό τραγούδι αυτή. Όχι, όχι, τραγούδι. όχι, δεν είναι από το ζήτο είναι από την, το δίσκο Λ. Αναδρομή, Λ. αναδρομή που έχει κάνει ο Σαββόπουλο. μια νιώνιος. παράσταση στην πλάκα. Τι είπε. Ο Νιόνιος Ναι, Ο Νιόνιο και τραγουδάνε όλοι μαζί. Έχω κόψει το πρώτο μέρο που είναι αλλά εγώ κότσαρα από πάνω. Σε κάποια σημεία και την πέλου. Ωραία. Οπότε έτσι το κάνω, Δόρο. Είναι πρωτότυπο. Πάρε το να το έχει. Χρόνια πολλά. Χρόνια καλά. Μάσκα, μυαλά να ευχηθώ. Πώ. Χειροκρότημα, θε. Όχι όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Μια σεμινί τελετή. Ω, oh, μου κάνω. πήρε ένα μισάωράκι να ξέρετε. Α, όλο α, αυτό. Α, α, α, παρά α. το ότι έβαλε Ξοδεύτηκε. πολύ λίγα. Uh -huh. Γιατί ήταν άλλο. Με Άλλο ρυθμό. Αυτά είναι δώρα όμω. Εσύ, αν δεν έχει κουτί με κορδέλα, δεν το έχει. Όχι, το εδώ και πού θα μου μείνει. Θα τα ακούσω το έβαλε σε βινίλιο. Α πειράσω, εσύ τι να το bailou y, por y, de le e gira na na Φωνές ηλεκτρικέ μέσα σε απογειωμένε σπουδέ, κόλπου και οι τροχέ μα συναντάνε τι βασικέ σου τι Ακολουθούνε υπόγεια διά δρομή Σ' αυτόν τον τόπο όσοι αγαπούνε τρώνε βρώμικο ψωμί Wreszcie wolę, stać w okiel, zysknij to Και λοιπόν θα το πούμε καθαρά, για μας η επαναφορά των μισθών, των κατώτατων μισθών και των συντάξεων στην πρόμνημονιακή εποχή δεν είναι μια λαϊκίστικη εξαγγελία, είναι το μέσο, το εργαλείο για να βγούμε από την κρίση. Τα λέει ο άνθρωπος, άρα εφόσον δεν γίνουν αυτά δεν θα βγούμε από την κρίση. Ναι. Για χαρά. Για μας για Δεν εργάζεται. Λέμε... Για, για, για μας καθόλου ή δεν για μας Λέει σε εδώ κακόβουλος Πιο yeah. χάλια μίξη σε τραγούδι δεν μπορούσε να γίνει. Ναι. Άκου τι είπαν, Άκου, Για το κακώ... δώρο που σου έκανε. Μισή ώρα. Χαμένοι. Τίποτα. χαμένη. Τίποτε, τίποτε. Δεν... Μι... χαμένη. <laughs> <laughs> <laughs> και να σας λέει: Σιγάρι, καλά μου, Είπαμε κρίση, αλλά όχι έτσι. Μια να το έκανε δώρο, περισσότερο το τοπο, θα πιανε. Είναι και αυτό. Εντάξει, Και, και να λέει: Δεν τρέπεσαι και καλά άθεος για να μην φέρει ένα γλυκό για την ονομαστική σου εορτή Το κτίριο. Ε, Κέρα, πίτσα για όλους. Κέρασα πίτσα έχει για πι, όλους. Ναι, έχει, πίτσα. έχει πίτσες όλους. Το πολύ λέμε θα γίνει το Σαρδάμου. Ναι, ναι. Έτσι όπως, όπως γίνονται τα πράγματα. <laughs> θες να... μια <laughs> πίτσα. Ναι, ναι, ναι. Θες Μπλε. να... Μπλε. Εμείς πες... οι μεγαλύτεροι θες να ταξιδέψουμε στον χρόνο, να θυμηθούμε κάτι. Δεν ξέρω αν θα το πω, Νόμιμα, μην τώρα, με όχι, όχι, όχι ποτέ... νόμιμα νόμι Στα πρίζουνικ Μαρινόπουλος Κάθε μέρα φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Τυριά και αλαντικά σε απέραντη ποικιλία. Φρέσκο κρέα. Χοριάτικα κοτόπουλα. Και η τιμή ποιμή πάντα πιο φτηνή. Πριζουνίκ Μαρινόπουλο. Δύναμη στη τσέπη σα. Μεγάλη δυναμική. Ήταν δύναμη στη Αυτό ήταν πιο παλιό Αυτό όμως που θα ακούσουμε τώρα νομίζω το θυμούνται όλοι <Τοί> <Τοί> Ναι, στρελές τιμές από τον Τιμή Ότι <Τοί> μει με τη δραχμή Κάτε βάζει την τιμή Μουλόμερ Σεντ Μάιτλ Σέτλαν, Αγγλίας 990 δραχμές. Πιάτα Ιταλίας, 50 δραχμές. Ποτήρια Μακρόστανα Γαλλίας, 28 δραχμές. Ζηγαριές Μπάνιου Γερμανίες, 535 δραχμές. Νέες τρελές τιμές από τον Πίμι, Πριζυνίκ Μαρινόπουλος, επειδή αγαπάτε τη δραχμή σας. Παλιέ διαφημίσει. Είχε και δόξεις. ένα πιο, πιο σύγχρονο που έλεγε Ημεό, e e e e e e e Και αυτά απλά διάλεξαμε έτσι λίγο. Είναι ωραία εδώ τα προϊόντα. Πιάτα Ιταλίας, ναι. μακρόστενα ποτήρια Γαλλίας ζυγαριέ Γερμανίας Από Μαϊάμι τίποτα. Από Miami, τίποτα. Δεν δε πούλησε τίποτα από Μαϊάμι. Ναι, όντως ναι. Ε, στην, στην Ευρώπη. Έτσι αυτά, Μετά το Με τα θεάσε τι ήρθε μετά. Πού έγινε Carrefour Ναι. Και μετά ήρθε το μετά αντί Η κρίση, τα capital, η διαχείριση, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, τα δάνεια και όλα αυτά τα πολύ ωραία. Εν τω έχει μια επιχείρηση, μπαίνει μέσα, τη δανείζουν οι τράπεζε, καταραίουν οι τράπεζε, τι ανατροφοδοτούμε όπω λέμε, τι επανακεφαλαιώνουμε και τα λεφτά αυτά τα χρεώνει το λαό. Ως Ωραίο, Ωραίος κύκλος Να, δίνει ναι. αυτό Είναι ένας ωραίος κύκλος Γιατί και οι τράπεζες δίνονται όλα αυτά τα δάνεια Αδειάσανε κάποια στιγμή όχι μόνο για αυτό και για άλλους λόγους Αδειάσανε τις, ε, ε, Επαναχρηματοδοτήσαμε 50 δις 20 ανάλογα την κυβέρνηση Όλα αυτά γράφονται στα δάνεια της χώρας Ενώ όμω θα έχουν πάρει οι και θα έχουν δώσει οι και είναι στο Μαϊάμι ο άλλο, αλλά όμω και είναι και 12.500 άνθρωποι με την απειλή τη ανεργία και 2.000 γύρω-τριγύρω μικρέ μεγάλε εταιρείε προμηθευτών που επίση θα έχουν πρόβλημα. Πέρα από την ανεργία, είναι και ο το πέσμα. Ο, ο καλύτερο είναι ο ιδιοκτήτη. Όλοι οι άλλοι που έχουν εμπλακεί έχουν πρόβλημα. Ωραίο είναι όλο αυτό που λέει. Ωραίο, καπιταλισμό αγάπη. Ελεύθερη αγορά, λέει. Και αν τολμήσει να πει και κάτι, λένε δεν θε την ελεύθερη αγορά, θε τη σκλαβιά. Θε να μην έχουμε τέτοια, ενώ αυτό είναι ελευθερία για ποιον. Και ιδιωτική πρωτοβουλία, γιατί δεν λέμε υπέρ, υπέρ τη ιδιωτική πρωτοβουλία. Ποια είναι η ελευθερία και πια. Ποια και είναι η ιδιωτική πρωτοβουλία όταν έχει πληρώσει το κράτο και ο κόσμο. Κανονικά. Κανονικά. Ναι, Που ακριβώ είναι το ιδιωτικό, δεν ξέρω. Αλλά ναι. ναι. Τέλο πάντων, παρόλα αυτά δεν είναι μόνο η ελευθερία. Η ιδιωτική είναι στο να σκεφτεί να κάνει μια εταιρεία λαμογιά mm. για να τα τρώσει από το κράτο και από τι διαφημίσει τη κρατική. Αυτό είναι. Είναι μια πρωτοβουλία. Δεν έχουν όλη αυτή την ιδέα. Την έχει ένα, δύο εκατό. Οι υπόλοιποι που δεν την έχουν αξίζει να είναι εργαζόμενοι εκεί με 300 ευρώ. Και το, το φέσο αυτό, δεν είναι η ανεργία μόνο, είναι κυρίω. Δεν του Και σε τι συνθήκε δουλεύουν τόσο καιρό. Χθε λοιπόν στην πόλη, την ιδιαίτερη τη πρωτεύουσα, στην Ηλιούπολη, μίλησε ο Τρίφων Αυτή, Αλεξιάδης Μίλησε ο Τρίφων Αλεξιάδης να είχε ο ΣΥΡΙΖΑ συγκέντρωση. Εδώ στο Μαρούσι μίλησε ο Δραγκασάκη. Α, είδε. Πέρασα, είχε εκεί κάποιο κόσμο, πήγαν να ακούσουν οι άνθρωποι και λέει ο Αλεξιάδη. Ένα αφιέρωμα για το στ Δεν ξέρω, ο, εκεί, ο, ήταν εδώ. Ε, ο Τρίφων Αλεξιάδης λοιπόν απάντησε στο κομβικό ερώτημα γιατί του το είπαν εκεί, εκεί το λένε παντού ότι πάρα πολλού φόρου βάζετε. Και έδωσε την κορυφαία απάντηση ότι εμεί δεν συμφωνούμε με αυτό. Το κάνουμε όμω. Με ρωτήσαν και εδώ αρκετοί πολίτε και στι άλλε συγκεντρώσει Μα γιατί δεν κατεβάζετε του φόρου, γιατί έχετε τόσο υψηλού φόρου, γιατί αυξάνετε την έμειση φορολογία. Θα το πω λοιπόν ξεκάθαρα και θα φανεί και πιο κάτω. Αυτή η φορολογική πολιτική. Δεν είναι μια φορολογική πολιτική η οποία είναι πολιτική μα επιλογή. Είναι μια φορολογική πολιτική η οποία είναι πολιτική αναγκαιότητα. Δεν είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Είναι μια πολιτική αναγκαιότητα στην οποία οδηγηθήκαμε μέσα από τη διαδικασία της συμφωνίας, τη διαπραγμάτευση, τη αξιολόγηση. Δεν υπερασπιζόμαστε την υψηλή φορολογία, δεν θεωρούμε ότι αυτή είναι λύση. Δεν ακολουθούμε τα παραδείγματα. Των εφηλελεύθερων και των άλλων κομμάτων που θεωρούν ότι η πεφόρο είναι λύση. Εμεί έχουμε άλλη λογική. Είμαστε όμω αναγκασμένοι να πάμε σε αυτή τη λύση, μέχρι να μπορέσουμε να φύγουμε από την Επιτροπή, να εφαρμόσουμε τη δική μα πολιτική, να πάμε σε μια άλλη μορφή ανάπτυξη. Είναι λίγο εξωφρενικό αν κάτσει να το σκεφτεί. Αυτό που λέει ο Αλεξιάδη το έχει πει και άλλε φορέ ο ίδιο, το έχουν πει όλα τα στελέχη. Το λένε ότι εμεί διαφωνούμε με αυτά που κάνουμε, αλλά τα κάνουμε. Οι φόροι ήρθαν εκεί του. Εμεί δεν θέλουμε φόρου. Εσύ, αν διαφωνεί με κάτι που κάνει, το κάνει. Μάλλον όχι. Ναι, μάλλον όχι. <laughs> και αν είναι για τέτοια θέματα. Για να μην κάνουμε το άλλο το ερώτημα, δεν ήξερε από πριν ότι θα αναγκαστεί να κάνει αυτά. Εντάξει, είχε ενδεχομένω την αυταπάτη και αυτό ότι θα του στριμώξει και θα κάνουν αυτό που θέλει. Ναι, αλλά εσύ υπάρχει για να μην κάνει αυτά που κάναν οι προηγούμενοι. Οι προηγούμενοι. Αν και εσύ Εάν... κάνει αυτά που κάνουν οι προηγούμενοι. Δεν είσαι κάτι άλλο, είσαι προηγούμενη. Ναι, ρε παιδί, μόνο, ο Αλεξιάδη δεν ήταν προηγούμενη κυβέρνηση, νομίζω. Ε, είναι λοιπόν, σε αυτή που κάνει τα ίδια που έκανε η προηγούμενη. Τι στην πρώτη του ΣΥΡΙΖΑ εννοώ. Στην πρώτη του ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν. Ενώ την προηγούμενη, προηγούμενη Σαμάρα. Η προ... ε, συνέχισε τα, ε, τα ίδια. Τι σημασία έχει όταν έχει υπογράψει και βάζει σε ένα φόρο, αν τον κάνει με την καρδιά σου προηγούμενη, ή αν τον κάνει εξαναγκαζόμενο όπω ετούτη. Έχει καμιά διαφορά για το φόρο και για τον φορολογούμενο. Έχει ποιοτικό χάρτη. Ποιο νοιάζεται για την πρόθεση και για το τι περνάει που δεν περνάει και τίποτα. Ο υπουργό το βράδυ όταν σκέφτεται όλα αυτά που έκανε. Ποιο νοιάζεται όταν έχει υπογράψει. Και με το φόρο αυτό καταστρέφει, θα κλείσει επιχειρήσει με αυτό το φόρο, θα μείνουν άνετοι στο δρόμο με αυτό το φόρο. Τι μα νοιάζει αν τον θέλει, αν δεν τον θέλει, αν εκβιάστηκε, αν δεν εκβιάστηκε. Και οι προηγούμενοι δεν το λέγανε, το κάνανε με χαρά, αγκαρία λέγανε στα λόγια ότι κάνανε. Δεν κατάλαβα γιατί εδώ έχουν καταντήσει ετούτοι να ορίζουν ως μόνη διαφορά με τους προηγούμενους, το ότι άλλοι το θέλανε, εμείς δεν το θέλουμε. Και Εντάξει, τώρα μην με να κάνω έννοια. Όχι, υποστούν, σε αναγκάζω να κάνω έννοια. Να υπερασπιστώ την κυβέρνηση. Ό, να, να την υπερασπιστε. Γιατί είσαι άδικο. Ναι, ναι, είσαι άδικος, πέρα αυτό κάτι άλλο. Αυτό, ναι, ναι, ναι. Ότι στεναχωριούνται που όλα αυτά τα χρόνια μα αναγκάσατε εσεί που του ψηφίσατε Α, να υποστούμε ναι. όλοι Φω, μαζί ναι. αυτά. Ναι. Ναι. Ναι. ναι. Λοιπόν, και μα αναγκάζεται και εμά να κάνουμε τα ίδια ενώ δε θέλουμε, αλλά παλεύουμε στην αντίθετη κατεύθυνση. Ναι. Ωραία. Στήριξα κυβέρνηση. Μέτρια. Μέτρια. Όπω στηρίζουν και αυτή οι μέτρα γιατί δεν έχει τι να πει. Η λογική σταματάει, οπότε. Άλλο ένα τραγούδι, γιατί Γιώργο δεν το Εγώ, από το σωρό το τράβηξα. Mm. Επειδή mm. έτσι σ' αρέσει να τίνεσαι τσιγκάνο στι ελεύθερε σου ώρε και τσιγκάνα ταυτόχρονα. Τσιγκάνα, και να ανεβαίνει πάνω στα κάρα και να χορεύει. Mm. Πάρε κα... αυτό το τραγούδι. Οι τσιγκάνοι πάντα στι ταινίε τη ελληνικές έχουν ένα κάρο. Ναι, ναι. Και μια σκηνή δίπλα και ανεβοκατεύει. Ένα κάρο υπήρχε πάντα. Μετά άλλαξε μετά ναι ναι, ναι, ναι, ναι, αλλά οι ταινίε αυτέ είναι από το 60 και είχαν κάρο. Πάρα λοιπόν το κάρο. Чего говорят чела мы все впоем, раздавались, что мозг будем пить под утюро. Мои тяганочки, мои спуганочки, мои где же теперь? Любил Wielu to nie zapuł do tej To nie opowarów, powarów. Ajlej, szaleń, to wolę kasy, oj. To maić ma Сандоры, где мы часто посвящали, Он pusta, пусто чавалов примулилы, Ведь голоса у a не раздавались, А харитонов по закрыли, Мои цыганочки, мои скуглячки, Мои в где же быть. Любил я валечку, дебил цыганничку, не забуду Dariuszki, pańskie biedne, pańskie biedne, pańskie biedne, pańskie biedne, pańskie biedne, pańskie biedne, pańskie biedne, pańskie biedne, pańskie biedne, pańskie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 Πάγοσε λίγο το μηχάνημα. Πάγοσε λίγο το Γιατί σου λέει <Ρι> τι εργαλείο, <Ρι> Νιστέρη προφανώ εννοεί. <Ρι> ναι, ναι, είναι μπήτω. το Ιστέρη που θα βγούμε την κρίση. Σωστά. Δεν είναι άλλο τέτοιο <Ρι> εργαλείο. Μα δεν βγαίνουμε <Ρι> από την κρίση. Α, μα είναι, θα βγει με <Ρι> αυτόν <Ρι> τον τρόπο, Άντια, <Ρι> <αδύο Ρι> <αντίομαι>, ζωή. <Ρι> Η κρίση με τη Lehman Brothers τυπικώ έτσι ξεκίνησε. Έχει 8 χρόνια. Όλε οι χώρε παλεύουν να βγουν από την κρίση, παίρνουν τα άπειρα μέτρα και δεν βγαίνει καμία, μπαίνουν όλε πιο βαθιά στην κρίση. Και πιο πολλή πλευρά, και πιο. Έχει δει καμία να βγαίνει. Ά, μαστε, ε, η... πορε... Έχει βγει η Αγγλία. Από την η κρίση? Αμερική το έχει καταφέρει λίγο Τι καλύτερα. Παρ' όλο εκεί. Η Αμερική είναι μονίμω σε κρίση. Το το 50 ενσωματός. εκατομμύρια κάτω από το όριο τη φτώχεια και στα συσσίτια και στα χαρτόκουτα. Πια. Ναι, είναι όντω. Ζουν κάποια ναι, εκατομμύρια. 50 εκατομμύρια, εκατομμύρια εκεί, σε σχέση με, με, πόσους όμως. Λιμούζι, με τα 250 εκατομμύρια, ναι. Σκέφτομαι την αναλογία. Επειδή τη σκέφτομαι την αναλογία, γι' αυτό σου λέω. Η Ευρώπη εδώ, η Αγγλία, η Ισπανία. Αυτό, ναι, η Ολλανδία, η... γιατί έχουν και εκεί θέματα. Η Δανία, Με, με έναν τρόπο, τρόπο είμαστε Ενωμένοι οι Ευρώποι. Ναι, στη φτώχεια. Και γινόμαστε. και όχι όλοι. Όχι όλοι με τον ίδιο τρόπο. Όχι με τον ίδιο τρόπο, αλλά. Και σε αυτή την Ευρώπη μπορεί να είναι η πλειοψηφία να τίνει και να ρέπει προ τη φτώχεια. Υπάρχουν και άλλοι που αυξάνουν εισοδήματα, κεφάλαια, επιχειρήσει, τράπεζε. Ναι, ναι. το Μαϊάμι, εδώ εκεί. Ακόμη και αν οι επιχειρήσει του δεν πάνε καλά, οι ίδιοι πάνε πάρα πολύ καλά. Ένα παράξενο πράγμα. Άλλο το προσωπικό πορτοφόλιο και το ταμείο. Σωστό, άλλο τη επιχείρηση θα βάλει δε... θα... δε... Τι, τι σύνδεση έχει. έχει δίκιο, δίκιο. Σαν να λες ο άλλο χρωστάει, α πούμε, στο κανάλι έχουν δάνεια και θα μου πει τι κάνει με τα καράβια του. Στα καράβια του κάνει ό,τι θέλει. Σωστό και αυτό. Αντάμωσε ο Τσίπρα με τον Σταύρο στι συναντήσει αυτέ με τον, τον αρχηγό. Και ο Σταύρο, μιλώντα σε κανάλι, είπε τι ακριβώ συζήτησαν και πώ το βλέπει ο Σταύρο το θέμα τη συγκυρία αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Του ελληνικού θέματο, αν πρέπει να το θέσουμε μετά τον Brexit, αν δεν πρέπει να το θέσουμε. Αλλά είναι ωραίο ο τρόπο που, ο δουλοπρεπή τρόπο, που διατυπώνει την άποψή του. Είπα στον κύριο Τσίπρα και σε αυτό συμφωνήσαμε στη συνάντηση που κάναμε, ότι δεν μα μένει άλλο δρόμο αυτή τη στιγμή από το να δείξουμε ότι είμαστε συντεταγμένοι με τι μεγάλε αποφάσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm -hmm. Αν τολμήσουμε, αν τολμήσουμε, αν τολμήσουμε, θεωρώ, Ε, να βάλουμε ζητήματα που να ενοχλούν τους λαούς της Ευρώπης νομίζω ότι αμέσως ε, θα υποδειχθούμε ως ο ασθενής το Αν τολμήσουμε, το άκουσες ναι. το βάλατε τρεις φορές για να δεν πρέπει Ου, να τολμήσουμε να θέσουμε θέματα άκου τι είπε που ενοχλούν τους λαούς της Ευρώπης Το ότι ενοχλείται αυτός ο λαός, από όλα αυτά που κάνει η Ευρώπη, Άλλο δεν αυτό. μας απασχολεί. Ποιος θα ασχοληθεί με αυτό το λαό, Μα αν ενοχλείτε Αν δεν προσέξουμε το περιβάλλον μας, πώς θα προσέξουμε μας μετά. Ναι, αλλά προσέχοντας το περιβάλλον μας και για να μην ενοχλήσουμε τους άλλους λαούς, ενοχλούμαστε κάθε μέρα περισσότερο εμείς, που να εξαφανιστούμε εμείς. Τι δεν θα το θέσουμε κάπου αυτό, με κάποιοι... κάποιο τρόπο. Εγώ δεν λέω να πάμε και να πούμε φεύγουμε, εντάξει. Αλλά δεν θα θέσουμε τα. δεν πρέπει να τολμήσουμε να σκεφτούμε να θέσουμε θέματα. Δηλαδή θα πηγαίνουν εκεί οι ηγέτε, οι Έλληνε μαζί με του άλλου. Δεν θα τολμάνε, σύμφωνα με τη λογική Σταύρου και τη διατύπωση, να, θέ, να θέτουν κάποιο θέμα για να μην ενοχληθούν οι άλλοι λαοί. Αν να λες ότι, ότι ο Σταύρο δεν εξυπηρετεί δικά μα συμφέροντα. Αυτό ο τρόπο σκέψη δεν εξυπηρετεί τα ελληνικά συμφέροντα. Και, αυτός ο τρόπος και αυτό και ο τρόπο δράσης. Τα χρόνια τώρα από την Τουρκocracia που έχουν κάνει 20 χρόνια τηλεόραση. Μάλιστα. Ωραία. Το Σταύρο. Εγώ δεν έχω 20 τηλεόραση. Για, για, για ανθρώπου που έχουν κάνει 20 χρόνια και λένε μόνο ναι, την αλήθεια. Μάλιστα, το ακούσαμε γι' αυτό. Αχα. Ωραία, είναι ακριβώ αυτή η... Ναι, ναι, ναι, ναι. η αντίληψη του Κοτσαμπάση κάτω από τον Τούρκο που δεν πρέπει να ενοχλήσουμε γιατί αν ενοχλήσουμε θα καταστραφούμε ενώ καταστρεφόμαστε όμω. Αυτό είναι το ωραίο. Ότι άντε και να ήταν τέτοια η Ευρώπη αν δεν έθετε θέματα να σε άφηνε στην ευμάρεια. Που δεν έχουμε τέτοια και αν δεν τα θέτεις, εσύ, τα θέτουν αυτοί. Έρχεται η δεύτερη αξιολόγηση το Σεπτέμβριο και αφού τελειώσουμε τα Brexit θα πιάσουν και μα. Ναι. Έχει μάθει με την Κόσκο Έχουμε... τι γίνεται. Συμφώνησε κάτι. Την 13η ώρα που του πληρώνει 5 λεπτά. Όχι, είναι αυτά. Ποιο ασχολείται με αυτά. Τίποτα. Τα συνδικάτα που δεν του έχουν. Οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι υποχρεωμένοι ακόμη και αν δουλεύουν 13 ώρε τσάμπα. Α μην το συζητάμε αυτό. Τελείωσε αυτό. Πάμε παραπέρα. Όπω βάλουμε ένα χητικό χθε του Άδωνη, λέει 9 εκατομμύρια Έλληνε. Τα 2 είναι άνεργοι. Τα άλλα 7 εκατομμύρια έχουν δουλειά. Τέλο. Απλά, έκανε... και όμορφα, απλά και μόνο. Απλά και μόνο. Παλιότερο οχητικό βέβαια. Αλλά, ε, έκανε μια συμφωνία η κυβέρνηση με την Κόσκο. Αλλά ο Δρίτσα ω γνήσιο αντάρτη και αριστερό, χτε που πήγε να το περάσει από τη Βουλή, είχε βάλει άλλα άρθρα διορθωμένα. Όχι αυτά τα, που έξι, κάνει σήμερα. Έτσι συμφωνήθηκε σε με... μια εφημερίδα, αλλά. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι αλλά το κατάλαβαν την οι ίδιοι οι Κόσκο όμω. Και στείλαν μια επιστοπή Και λέει, όχι τέτοια. Mm. Γιατί είναι κομβικά τα άρθρα και καλά πρέπει να το παίξει αριστερό. Είτε αν το ξέραμε από την αρχή δεν θα το κάναμε όλα αυτά. Και τώρα υπάρχει ένα θέμα, αν έχει πληγωθεί το Μαξίμου. Αν το ξέρει το Μαξίμου, φεύγει η Αυροπάκη και στην Κίνα. Πώ θα αντικρίσει του Κινέζου, mm. Ότι εμεί δεν λέμε ψέματα, δεν κάνουμε τέτοια πράγματα. Κατά αυτέ τι που λένε. Ε, και μα ήρθε στο νου ο Δρύτσας. Τι πάει για κομμουνιστικό σεμινάριο, πάει ο Τσίπρα στο... Στην Πα... Κίνα, τι ακριβώ σεμινάριο. Πώ το τι σχέση γυρίσει... έχει η Κίνα με οτιδήποτε κομμουνιστικό. Τι Εκτό από το Σφιροδρέπανο στα συνεδρία του. Τη σχέση έχει ο Τσίπρα με οτιδήποτε αριστερό. Τίποτα. Α, Άρα πάει κάποιο κάπου. Πάει <laughs> ταξίδι <laughs> στο χρηστορείο. Για να φέρει επενδύσει. Mm. Θυμηθήκαμε το Δρίτσα με όλα αυτά και στην ίδια γραμμή Αλεξιάδη ότι μα τραβάνε με το ζόρι, δεν τα θέλαμε, άλλα θέλαμε, άλλα κάνουμε. Αλλά τι να κάνουμε όμω. Αυτό το μυξοπαρθενίστικο στυλ που δεν πείθει ούτε του ίδιου προφανώ. Αλλά πρέπει να το πούνε γιατί τι άλλο να πούνε. Αλλιώ είναι ένα οι ίδιοι με πέτρε να χτυπάνε τον εαυτό του. Έκανε μια ανάλογη δήλωση και να την ακούσουμε. Αυτό που οραματιζόμασταν εμεί να αλλάξουμε τα πράγματα σε αυτή τη χώρα και το οραματιζόμαστε ακόμα με την συμμαχία αυτών των δυνάμεων της δεξιάς στην Ελλάδα με τις δεξιά δυνάμεις στην Ευρώπη μα το φτέρισαν και όχι από το ΣΥΡΙΖΑ, από τον ελληνικό λαό. Οραματιζόντουσαν κάτι και το στέρισε η δεξιά τη Ευρώπη. Αυτό. Το στέρισε. Δηλαδή, πριν περίμενε ότι εγώ έχω ένα όραμα να αλλάξω την Ελλάδα, λέγανε μάλιστα και για σοσιαλισμό του 21ου αιώνα. Θυμάμαι αρκετά στελέχη να το λένε. Τι περίμεναν ότι θα πει η ο Σόιμπλε και οι υπόλοιποι. Α, ωραία. Αφού το θέλει μια χώρα, ας το κάνει. Ας το κάνει. Καλή φάση. Θα του αφήσουμε Σοσιαλισμός, ελεύθερους. Γιατί όχι. Θα του αφήσουμε ελεύθερου. Είχαν τέτοια ψευδέστηση. Ένα λιγμό, τον άκουσα πάλι. Το και τώρα ναι, νοί, είναι ο Δρίτσα είναι καλύτερο. Ο <στα> Δρίτσα είναι στο Καραγκιουζλίκι, ναι. στον τομέα Καραγκιόζη σύγχρονο, είναι κορυφαίο. Παίρνει τον πρώτο, το πρώτο βραβείο Σε... με εκείνε τι δηλώσει. Δεν θα πωληθεί ο όλπο, 67%. Θα παρετηθεί. Θα παρετηθώ, αν είναι και, έμεινε, και... νομίζω μιλάει είναι παρετημένο Δεν μπορεί να το δεχτεί με τίποτα. Μαζί με το Τζακαλώτο, τον Μουζάλα και τον Καμένο. Είναι πολύ, νομίζω ότι όλοι ξαναγκάζονται. Όλοι κλαίνουν. Mm. Και ο άλλο που έκλεγε, ο Δημαρά, ένα βουλευτή που κλαίνει συνέχεια και λέει τι κάναμε και εγώ διαφωνώ με όλα αυτά και καταστρέφουμε τον τόπο. Αλλά ψηφίζω, τι να κάνω, δεν, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Δεν βγαίνω μάνα, μοριακά είμαι, δεν. Αυτέ τι ξεφτύλε σε προσωπικό επίπεδο <laughs> που δεν μπορούν. <laughs> Επειδή λε και ξαναλέ <laughs> τη λέξη καραγκιόζη εναντίον <laughs> τη κοινωνία Και πολιτών και καραγκιόζη που είναι άδικο κι αυτά, εδώ λέει μια. Ακροάτρια, λοβοτομημένη μάλλον, αλλά παρόλα αυτά το... Ακροάτρια. Ρωτάει, ακροάτρια. Ε, πότε είπες το Σαμαρά Καραγκιόζι, <laughs> δεν θυμόμαστε, ή τον Κουτσούμπα. Το Κουτσούμπα το δεν τον έχω πει ποτέ. Το Σαμάρα πότε τον είπε. Με διάφορου τρόπου τον λέγαμε και τότε. Α, δεν και, και τον Κουτσούκουμπα δεν της... τον είπε, καταλαβαίνουμε του λόγου. Βάζαμε, βάζαμε τη μουσική καραγκιόζη, δεν την έχουμε βάλει σε στελέχη τη Νέα Δημοκρατία, δεν έχουμε πει για το σαμαρά, για τα μνημόνια που έφερνε, τα, τα ζάπια που έλεγε θα κάνει, δεν ακούγατε από τότε, πηγαίνετε σε παλιέ εκπομπέ. Μπα περιπτώσει, τα λέγαμε, οι το θυμούνται. Η λοφοτομή δεν μην και μνήμη γενικά. Δεν αξίζει, μπορεί να και κάποιοι καινούργοι. Τα λέγαμε συνεχώ. Την ίδια άποψη σταθερή έχουμε. Όλε αυτέ οι μνημονιακέ κυβερνήσει όσο κινούνται μέσα στην Ευρώπη, καλό για κανέναν δεν Πρόκειται να υπάρξει και για την Ευρώπη και για τον ελληνικό λαό. Όλα τα άλλα είναι παραμύθια για να είναι αυτή τη σκαρέγκληση να εξυπηρετούν συμφέροντα εντό και εκτός χώρας. Γερμανικά, γαλλικά κάποιοι εδώ ψιλοόμιλοι που αντέχουν και αντέχουν εξαιτίας όλων αυτών που υπηρετούν. Οι εξουσίες δεν είναι στο μαξί μου, οι εξουσίες είναι σε κάποιες λεωφόρους τη Αθήνα και φυσία. Μεσογείων, ποιου άλλου λεωφόρου έχουμε και σε κάποια προάστια. Και οπότε, όποιο είναι στο μαξί μου, υπάλληλο είναι κι αυτό. Είναι ένα γενικό πλαίσιο αρχών που το πιστεύουμε χρόνια τώρα και συνεχίζουμε να το πιστεύουμε και επιβεβαιώνεται και με την άνοδο του Αλέξη Τσίπρα στην κυβέρνηση. Δεν διαχειρίζεται τον καπιταλισμό. Αυτό δεν διαχειρίζεται, το έχουμε κωδικοποιήσει σε 15 τσιτάτα. Τα λέγαμε, τα λέμε, τα πιστεύουμε, δεν υπάρχει λόγο να τα αλλάξουμε. Εγώ. Πόσοι ψήφισαν, πόσοι συνταξιούχοι όταν λέγαμε τέτοια. Μα βρίζανε και λέγανε θα τον ψηφίσω για να μου δώσει τη 13η σύνταξη. Arpad. ή να μην μου κόψει τη σύνταξη. Αυτοί οι συνταξιούχοι θυμούνται πριν 1,5 χρόνο τι λέγανε οι ίδιοι. Γίνεται ένα τεστ με τον εαυτό του ο καθένα. Καθρέφτη έχουμε στο σπίτι. Η συνταξιούχοι, όχι η κυβέρνηση, είναι απαταιώνε. Α Αυτή είναι η δουλειά του να κλέβουν. Του αφήνουμε προσωρινά απ' έξω. Αυτό που πίστευσε στον κλέφτη στον απαταιώνα δεν έχει ευθύνη. Τίποτα έτσι. Και τι να κάνει, κόψω όλοι. Άντα και σου λέει, έκανα λάθο. Τι Ναι, το μετανιώθει. Κάνει και με τον Γιώργο γιατί πήρε 73%. Εδώ γίνεται να μετανιώθει. Κάνεις... Πόσα περιθώρια μου δίνει. Θα κάνει και με τον Κυριάκο τώρα. Του βλέπει. Θέλουμε τον Κυριάκο, το παιδί. Αυτό είναι το σωστό, είπα. Αν είναι ο Κυριάκο, είναι το σωστό. Λένε, φίλο, εδώ έχω ένα μήνυμα. Όλοι οι ξένοι οικονομολόγοι προτείνουν λιτότητα για το κράτο. Οι Έλληνε τσάβε επιβάλλουν λιτότητα στον ιδιωτικό τομέα. Οπότε είμαστε ή όλοι τρελοί ή όλοι μακάκε. Ο ΣΥΡΙΖΑ εκφράζει το ελληνότερο κομμάτι τη ελληνική κοινωνία. Β Όλα μαζί ήταν. Μπερδεύουμε. Μια σύγχυση. Και έχω και μια ανακοίνωση να κάνω. Για, Για το η Ναρτέμιδα εδώ. Θέλουν εδώ. Έχουν κινητοποιήσει εκεί με το θέμα των σχολείων που δεν έχει. Διορθωθεί εδώ και το χρόνια. Ε, η Ένωση Λόγω Γονέων και Κυδεμών Σπάτων Αρτέμιδα καλεί όλου του γονεί για αύριο Παρασκευή στι 7 το πρωί, με συμβολική, σε συμβολική κατάληψη του Δημαρχείου. Διεκδικούμε τη λειτουργία Δευτέρου Λυκείου από το Σεπτέμβρη, προκειμένου τα παιδιά μα να κάνουν μάθημα σε ανθρώπινε συνθήκε. Το σημερινό Λύκειο στεγάζεται 450 μαθητέ σε ένα κτίριο που κατασκευάστηκε για τι ανάγκε 250 μαθητών. Η λύση που δίνεται διαχρονικά στου δημόσιου αρχέ είναι η τοποθέτηση κοντέινερ. Αυτό ναι. το θυμάσατε παλιά με τα σχολεία με τα κονέει. Έχω κάνει μάθημα. Οπότε εμείς οι γονείς δεν πρέπει να ανεχθούμε πλέον τις άθλιες, συνθήκε μόρφωσης των παιδιών μας. Τα παιδιά μας μια φορά ζουν τη σχολική ζωή σε αντίθεση με όλους αυτούς που εκλέγονται κάθε τέσσερα χρόνια. Αλλά καταδικάζουν τα παιδιά μας με τις πολιτικές τους. Τι ώρα το κάνουν αυτό αύριο. 7 το πρωί συμβολική κατάληψη στο Δημαρχείο ναι, ναι, ναι. Σπάτων Αρτέμιδα. Είναι δραστήριοι εκεί μόνοι. οι άνθρωποι, προσπαθούν για τα παιδιά τους, για την παιδεία εφόσον το κράτος δεν τα καταφέρνει συνειδητά να. το προσπαθούν να το κάνουν οι ίδιοι οι γονείς. Το θέμα είναι ότι αυτό το θέμα είναι την Αρτέμιδα Το συζητάμε τόσα χρόνια Όσο είμαστε εμείς εδώ, Όσο είμαστε εδώ ναι, ναι. Το συζητάμε όλα αυτά τα χρόνια Ντάκη. Βάλε διαφημίσεις και ερχόμαστε Αποστόλη Βάρ την όλη τη παλιά Την μαστοριά σου Να πορέσεις Να γλιτώσεις. <Τιναξιο> <πρέβια σου> αυτό είναι το δώρο του Ιωσήφ Καλαμαράκη για σένα Μόλις μιλάει. το έστειλε Α, τον Ευχαριστώ, πολύ, ευχαριστώ πολύ, πολύ, το θείο Μπράβο Αυτός ο θείος, άλλος δεν ήταν ο θείος Εγωληθή είναι Περίεργο Αυτός κάθεται τέτοια ώρα για να κοινήσει Βάζει λαϊκά τραγούδια <σοφέλεσμα> Βάζει λαϊκά τραγούδια <σοφ> Έχει, Μέσα και είναι είναι από την προ... ελληνική ταινία «Καρσονιέρα oh. για 10. Όλα μαζί, όλα μαζί Πιάσαμε το μήνυμα το αρχικό, πάντως έπαιξε ναι, Βάλε ναι. τώρα και το άλλο για να κλείσουμε Έτσι, Σιγά σιγά μελωδικά Σας αποχαιρετούμε ε, Να είναι όλα καλά Θα τα πούμε αύριο κανονικά όπως θα λέμε κάθε Παρασκευή και Βέβαια, και Πολλά στους και εορτάζοντες αύριο, ναι. ναι, στους mm. εορτάζοντες και τις εορτάζουσες Να σας χαιρόμαστε Είναι το κόσμος, όταν φυλλούνται δυο για αγάπη πόλεμος, ανοίγει, μέσα στα σπλάχνα σ' λίγο φω. Είναι φεγγίτε τα σωματά του βαδίζει σαν πέντρος πιερό κάτω από έναν ήλιο δίχως ηλικία τα μάτια σου είναι κρίνες ονείρου που πάνε συχνά και τα άγρια θηρία αλλάζει ο κόσμος όταν φιλούνται δυο μεταμορφώνεται όλα αγιάζουν ο σκλάβος βγάζει στους ώμους του φτερά παύεις να είσαι ένας ακόμα ίσιο Σο ποσονα στα φραγάτων για σενιώ και στην πληγεία Κάθε του φανά του αδειή του φεκαριού. Κραθεί το πάνω στο βασάλιτι, Μικρένε ο κόσμο. Όταν φίλουν τεριό, γίνεται η κάμαρα και βρώτου κόσμου και μισανίγει σε αυτό το 1. Σαν να στέρεη έτριεστίνη.